Το τρίχρονο κοριτσάκι εδώ και δύο-τρεις μήνες που διαγνώστηκε με λευκαιμία νοσηλεύεται στο Αγία Σοφία στο Ελπίδα. Δυστυχώς η θεραπεία δεν απέδωσε όπως περιμέναμε και χρήζει μεταμόσχευσης μυελού των οστών ανα πάσα στιγμή. Δυστυχώς οι γονείς και το αδελφάκι δεν είναι ίστο γι' αυτό η ροδαυγή. Στα πλαίσια τη κινητοποίηση τη κάθε φορά σε τέτοιε περιπτώσει, ξανακάνουν μια κινητοποίηση το άλλο Σάββατο στο νοσοκομείο, στι 3 δηλαδή του μήνα, mm -hmm. από τι 11 μέχρι τι 3 και καλεί του ε, ροδίτε οι οποίοι πάντα ανταποκρίνονται και είναι αλληλέγγυοι σε αυτέ τι περιπτώσει διαχρονικά, για μια ακόμη φορά σε αυτέ τι μέρε έτσι τη αγάπη και τη αλληλεγγύη, να το, mm -hmm. να έρθουν ατρώα, να πάρουμε δείγματα από φύελο, θα πάρουμε. Είναι απλή διαδικασία, ώστε να γίνει έλεγχος ιστοσυμβατότητα, mm -hmm. με την πιθανότητα να βρεθεί ιστοσυμβατό, ώστε το, το τρίχρονο κοριτσάκι του οποίου η ζωή κρέμεται από μία κλωστή να μπορέσει να μεταμοσχευθεί για να του χαρίσει τη ζωή του mm -hmm. ε, Πείτε μας κυρία Μαχερίδη, ποιος μπορεί να γίνει δότες μυελού των οστών Όλοι οι άνθρωποι κάτω των 45 χρόνων μπορούν να γίνουν δότες μυελού των οστών με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ένα σοβαρό νόσημα ε, Νομίζω αρκετός κόσμος και νέα παιδιά μπορούν να έρθουν είναι mm -hmm. τελείως ανώδυνη διαδικασία και mm -hmm. να προσφέρουν ε, λίγος σάλιο. Είναι ανώδυνη η διαδικασία γιατί είναι αυτό με μία σαν μπατονέτα, έτσι δεν είναι, παίρνεται ναι. ε, σ' άλλο. Αυτό που πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει ίσως και ρωτά. Ε, στην περίπτωση που βρεθεί κάποιος να είναι συμβατός δότης, τι διαδικασία έχει μετά. Ναι, αυτό είναι και που φοβίζει τον κόσμο ε, γνωρίζοντας την παλιά διαδικασία. Σήμερα τα πράγματα έχουν απλουστευτεί. Στην περίπτωση που κάποιο είναι ιστοσυμβατός θα κληθεί να ξανασυζητήσουμε μαζί το θέμα, να δούμε αν είναι υγιείς. Με έξοδα δικά μας ή του κράτους θα πάει στο παιδόν να ελεχθεί αν είναι υγιείς. και από εκεί και πέρα θα πάρει δύο-τρεις μέρες ένα χαπάκι το οποίο θα, χωρίς να έχει κανένα κίνδυνο επαναλαμβάνω για τη ζωή του δότη θα γίνει μια διέγερση στα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα τα οποία σε λίγες μέρες θα βγουν στην περιφέρεια και ο, ο ενδυνάμιδότης θα δώσει μία φιάλη αίματος, σαν να έδινε δηλαδή μία φιάλη αίματος όπως γίνεται στην αιμοδοσία, το οποίο αυτό αίμα, το οποίο είναι σε πλούσια αιμοποιητικά κύτταρα αρκέγωνα, θα χορηγηθεί στο τρίχρονο κοριτσάκι ώστε να σωθεί η ζωή του.